Μα να γίνουμε τα Ιβάνη. Τα Ιβάνη είναι μια υπέροχη χώρα με τρομακτική ανάπτυξη και πάει πάρα πολύ καλά. Δεν γίναμε Σουηδία, δεν γίναμε Δανία. Ε, τι άλλο δεν γίναμε. Αμερική που θέλαμε κάποτε. Γερμανία δεν υπήρχε περίπτωση έτσι κι αλλιώς. Δεν το θέλουν και οι Γερμανοί. Τώρα έχουμε έναν άλλο στόχο, τον ακούσαμε από τον Άδωνη. Να γίνουμε Ταϊβάν. Πολλοί δεν ξέρετε και που είναι η Ταϊβάν. Λογικό. Λογικό. Και παράλογο ταυτόχρονα δεν θα σας πούμε εμείς που είναι η Ταϊβάν, κάντε και εσείς κάτι, ψάξτε να βρείτε πού ακριβώς, ώστε να ξέρετε τι θα συμβεί και ποιο είναι το νέο όραμα να γίνουμε τα Ταϊβάν. Έψαξε, έψαξε, βρήκε τις χώρες, τις σωστές, έχουμε βρει καινούργια πρότυπα, κυνηγάμε τώρα έναν πολύ μακρινό στόχο. Ε, θα τον καταφέρουμε και αυτόν, όπως ακριβώς καταφέραμε και όλους τους προηγούμενους. Μα να γίνει με Ταϊβάνη. Τα είναι μια υπέροχη χώρα με τρομακτική ανάπτυξη και πάει πάρα πολύ καλά. Πόσο λοιπόν, πληρώνει το τα Ιβανός. Λοιπόν, είναι τεράστιος ο το Ιβάν είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, πάω λοιπόν, τώρα στην, στην ουσία. Στην Ταϊβάνη είναι πολύ μεγάλος. Είναι, είναι σαν την Ιαπωνία. Είναι πολύ οικονομία. The devil up on η αστυνομία. Η, η αστυνομία. Ήρθε. Η αστυνομία μέσα στο χώρο τη συνέλευση για να επιδοθούν τα φάω. Προφανώ και στην Ταϊβάν γίνονται τέτοια όταν κάνουν συνέλευση αστυνομικοί λάθο, όταν κάνουν συνέλευση οι δάσκαλοι, καθηγητέ θα μπουν και αστυνομικοί. Είναι τόσο μεγάλη σχέση πια που αναπτύσσεται με των αστυνομικών με διάφορε κατηγορίε εργαζομένων που είναι λογικό. Να του μπερδεύουμε. Άλλωστε και αστυνομικοί εργαζόμενοι είναι αυτό, να μην το ξεχνάμε. Στοιχείο συνέβη αυτό που ακούσατε και θα το ακούσουμε και καλύτερα τώρα, χθε, περίπου τέτοια ώρα και λίγο πιο μετά. Έκαναν τη συνελευσή του για να αποφασίσουν οι άνθρωποι ό,τι αποφάσισαν περίπου όλε οι ΕλμΕ και με πολύ μεγάλη μαζικότητα του ένωσε ο Σαμαρά, ο Άδωνη και όλοι οι υπόλοιποι για μία ακόμη φορά. Ενώ λοιπόν τα αποφάσισαν αυτά, στο σχολείο πήγε και ο αστυνόμο μαζί με τα φύλλα επίταξη. Είναι πολύ ωραίο αυτό γιατί ενώνονται οι εξουσίες, ενώνονται οι διαδικασίες, εξοικονομούμε καταστάσεις. Εκεί που ήταν μαζεμένοι όλοι μαζί πήγε, όχι ακόμη για να τους συλλάβει, αλλά να δώσει τα φύλλα πορεία. Καταγγέλουμε δημόσια τη συγκεκριμένη πρόκληση και καλούμε όλους να καταγγείλουν τη συγκεκριμένη φασιστική πράξη. I didn't know it, but I'm a Jestem po mikoźce, to na kolie. Chcę się wziąć na kolie. Chcę się wziąć na Ε, βγάζει αυτή την έκπληξη και αυτή την απορία. Αυτό ακριβώ θα γίνεται: να εξοικειωνόμαστε με αυτό. Η αστυνομία θα είναι δίπλα, είναι δίπλα και στα πολύ κρίσιμα και στι πλατείε και στου δρόμου. Τώρα πια θα πηγαίνει και στου χώρου δουλειά έτσι όπω πρέπει. Διότι αναβαθμίζεται το δημόσιο, αποδίδουν τα μέτρα, υποχωρεί και η ύφεση όπω ακούσατε. Όλα τα καλά μαζί μα αναβάθμισε και ο Φίτ από τη μία κατηγορία στην άλλη. Είναι αυτοί οι οίκοι που δεν είχαν προβλέψει τίποτα για την Ελλάδα τόσα χρόνια που. Όπω λένε όλοι, δεν ζούσαμε κανονικά, ζούσαμε με δανεικά, είχαμε χρέη, είχαμε τρύπε. Όλα αυτά δεν τα έβλεπαν. Ξαφνικά τα είδαν όταν αποφασίστηκε ότι πρέπει να τα δούμε όλα αυτά για να δρομολογηθούν καταστάσει και εξελίξεις. Τώρα λοιπόν ο Φίτ με την ίδια λογική προφανώ μα αναβάθμισε. Ο Άδωνη μιλάει για του καθηγητέ με πολύ ωραίο τρόπο, όπω αρμόζει σε έναν βουλευτή τη κυβερνητική πλειοψηφία η οποία πάντα η κυβερνητική πλειοψηφία είναι πιο όρημη σε αυτόν τον τόπο γιατί έχει και μια κυβέρνηση και πρέπει να κρατήσει τις ίσες αποστάσεις και πρέπει να σεβαστεί τον κόπο και τον μόχτο ε, έτσι λοιπόν θα ακούσουμε τώρα την ψύχρεμη άποψη και στάση του Άδωνη για τους καθηγητές Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούρια και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Yeah, Και συγγνώμη, ζητώ από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια. Ρεμάλια λοιπόν. Τουλάχιστον είναι ρεμάλια. Γαϊδούρια δεν τα είπε. Παρομοίω ήταν. Αλλά στο ρεμάλια καταλήγουμε. Είναι πολύ ωραίο βουλευτή να χαρακτηρίζει ρεμάλια. 88.000 καθηγητέ δεν είπε για του συνδικαλιστές, είπε για όλου του καθηγητέ. Όποιος σκέφτεται να απεργήσει, από ό,τι φαίνεται σκέφτηκαν πάρα πολύ. Και είμαι σίγουρο ότι στα ρεμάλια, εδώ στη Β' Αθήνα, και κάποιοι που τον έχουν ψηφίσει. Δεν υπάρχει. Ο νόμο των σίγουρα θα δείχνει κάτι από όλα αυτά. Συγχαρητήρια λοιπόν και στα ρεμάλια. Και σε όλου του υπόλοιπου. Ενώ υπάρχει αυτή η γαλήνη και ηρεμία στις οικογένειες έτσι το βλέπει ο Άρης Πιλιοτόπουλο, έρχεται η Ολμέ, η Ολμέ και η Ελμέ να χαλάσουν αυτή τη γαλήνη και την ηρεμία, όπω τη βλέπει, ξαναλέμε, ο Άρης Πιλιοτόπουλο. Στην προκειμένη περίπτωση, η επαπειλούμενη απεργία, η απεργία των εκπαιδευτικών την κρίσιμη ημέρα που κορυφώνεται η αγωνία για το μέλλον χιλιάδων μαθητών και γονιών που είναι στι προφανώ. Απειλούσε να διαταράξει το κοινωνικό αγαθό τη ηρεμία τη Γαλήνης και τη οικογενειακή αστεία. Από τη στιγμή που είχε διαταράξει ήδη την αγωνία και την ηρεμία τη Γαλλίνη χιλιάδων οικογενειών, η κυβέρνηση όφιλε. Μπορούσε όμω να φυλάξει τα συνταγματικά... νομικά... Αν κάτι έχουν οι οικογένειε τα τελευταία χρόνια είναι γαλήνη και ηρεμία. Αυτό ακριβώ είχανε και ήρθα η Ολμέ. Ξαφνικά τη ήρθε η Ολμέ. Δεν είχε έρθει ένα νομοθέτημα λίγο πριν. Η κυβέρνηση, όταν το έφερε αυτό πριν 20 μέρε, δεν ήξερε ότι θα διαταραχθεί η γαλήνη και η ηρεμία. Σε καμία περίπτωση. Αυτό που γι' αυτό κοπτόταν η κυβέρνηση ήταν η γαλήνη και η ηρεμία των οικογενειών και κυρίω το μέλλον των μαθητών. Το έχει αποδείξει όλε τι άλλε πράξει. Σεβάστηκε του μαθητέ γι' αυτό και. Το Έφερε 20 μέρε πριν, ξέροντα την αντίδραση τη ΟΛΜΕ και των καθηγητών που πλήττονται όπω όλε οι υπόλοιπε κατηγορίε. Βάναυσα και με αυτά τα νομοθετήματα επιπλέον θα φανεί και από το Σεπτέμβριο και πώ θα λειτουργούν τα σχολεία και πώ δεν θα λειτουργούν οι ίδιοι καθηγητέ. Γιατί όπω έλεγε η κυρία Δρέτα, χθε που ακούγαμε, και αυτοί όπω οι άλλοι εργαζόμενοι μπορεί να μετατίθεται σε όλη την Ελλάδα, όπω ο αστυνομικό και όπω ο στρατιωτικό, οι οποίοι επίση παίρνουν 600-700 Ευρώ, όλα αυτά όμω θα αλλάξουν γιατί το μνημόνιο τελειώνει, το είπε ο Σαμαράς, το είπε και ο Περδεντέρη. Τέλειωσε <Τελίως> το καλαμπούρι, το χρόνο τελειώνει και το μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Θα ξαναφτιάξουμε τι εργασιακέ σχέσει σε αυτή τη χώρα. Μmm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Δεν μπορεί να μην έχουμε εργασιακέ σχέσει, δεν μπορεί να μην έχουμε συλλογικέ συμβάσει, δεν μπορεί να μην έχουμε κλαδικέ συμβάσει, δεν μπορεί να μην έχουμε ό,τι είχαμε και πριν. Well, Έλληω στο καλαμπού, το χρόνο τελειώνει και το μνημόνο. Θα ξαναφτιάσουμε τι εργασιακέ σχέσει από Bravo! χώρα. Μπράβο. Και περιμένουμε πώ να Είναι θέμα πολύ χρόνια θα έχει Ελλάδα. Θα μια μια Πάρα πολύ απλά και πάρα πολύ καθαρά. Έχουν μείνει κάτι αποκαίδια από την κεκτημένη ταχύτητα που υπήρχε στην Ευρώπη μετά τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά σιγά σιγά τετράωρα, ελαστικοί εργαζόμενοι, ελαστικές σχέσεις, ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, μηδέν πρόνοια, μηδέν υγεία, ιδιωτική πρόνοια, ιδιωτική υγεία, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτική παιδεία, ατομικέ συμβάσεις, Ατομική πορεία, πατάμε στου νεκρούς, συναδέλφου, προχωράμε προ τα πάνω, γλύφουμε, ξερογλύφουμε, επιβιώνουμε εμεί και δεν μα νοιάζει τίποτα. Αυτό είναι η Ευρώπη. Παρόλα αυτά, το όραμα του Πρετεντέρη, πατώντα τι διαβεβαιώσει αμαρά, λέει ότι εδώ θα τα ξαναφτιάξουμε όλα αυτά που καταστρέψαμε μέσα σε 2-3 χρόνια, κατακτήσει γενεών και γενεών, όλε τι προηγούμενε δεκαετίε. Αισόδοξα τα πράγματα, για να το λέει και ο Πρετεντέρη, αυτό το κλίμα αισιοδοξία φαίνεται και ακούγεται και στι γειτονιέ έχει στείλει κυβέρνηση τους μαντατοφόρους της να μεταδώσουν το μήνυμα της νίκης. Τεστ, τεστ, ένα, ένα ακούγομαι, ακούγομαι Πατριώτες, πατριώτησε! χαρμόσυνα νέα απ' Μας αναβάθμισε, είχαν δίκιο. Ανέβα πάνω κούκλα μου και ο πυραυλός θα φύγει. Τα λέγε ο Πρετεντέρης, τα λέγε ο μπάπης, τα λέγε ο Κόνστας. Τι... Μας εμπιστεύονται πια οι αγορέ! Η ανάπτυξη έρχεται, είχε δίκιο ο Σαμαράς. Πες στον πυραυλό κυρά μου ε. και ε. τα έξω. Ο πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, σωδόμαστε. Ανάπτυξη, ανάπτυξη και πάλι ανάπτυξη. Είσαι το άστρο της αυγής για μένα. Τελικά θέλαν το καλό μας. Χαρείτε Έλληνες. Δυο βδομάδες, μετά το Πάσχα ξανά Ξανακάνουμε βγίζουμε. Ξανά κάνουμε Πάσχα. Χριστόσανε. Γιορτάστε πατριώτες. Χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες. Δεν θα δωρεσούν οι ογονείς μας. Ογκρίστε, αυγά. Φτιάξε κοκορέτσια, πατήστε χωρό που δε θα έχει τελειωμό. Χριστόσαν. <coughs> ακούσατε τα νέα, μας αναβάθμισε ο φίτζ. Ζήτω σαμαρά, ζήτω σαν του έθνους, ζήτω τριγκοπατική. Μια κυρία κακομοίρα που χιμήνει χρόνια γύρα. Είχαν δίκιο οι παπαγάλοι, είναι άξιος. Είναι άξιο, είναι άξιο ε, ε, Σε λίγο το μνημόνιο θα το έχουμε ξεχάσει Βγαίνουμε απ' την κρίση Χάρη στον Αντώνη τον Σαμαρά Πάει ο Μαχάρη πάει Ίσο δεν ξαναγυρνάει Αντώνα να κηρύξουμε προτείνω νέων και να του της ο χορό, Πάμε. Αχολογούν οι γειτονιές που έλεγε και το παλιό τραγούδι αυτό ήταν το κυβερνητικό αυτοκίνητο προπαγάνδησης Θα, το, θα περάσει προφανώ και από τη δική σας γειτονιά Να ακούσετε και εσείς τα πολύ αισιόδοξα μηνύματα Μας αναβάθμισε Και ο Φίτς Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που μας έχει τύχει Το τελευταίο 24ωρο Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια βεβαίως όπως κάθε μέρα Μια με δύο από το Real 211-28-200 Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας Ξέρετε ποιο απαντάει εκεί Αυτός που ανηγύριζε λίγο πριν Με το Χριστός Ανέστη και τα υπόλοιπα Μέιλ, όποιο θέλει να στείλει, στέλνει στη διεύθυνση στοούντιο παπάκι, ρεαλfm.gr. Και όποιο θέλει να στείλει SMS, γράφει ρεαλfm.gr. Το μήνυμα του και αποστολή στο 54%. Ο Αντώνη Μορτάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και να πούμε για μια εκδήλωση, την οποία πήγαμε χθε, εκδήλωση. Είναι οι παραστάσει που γίνονται στο Μπάτμιγκτον για τον Μίκη Θοδωράκη, για τη ζωή του Μήκη Θοδωράκη. Ποιο τη ζωή μου, ποιο. Την κυνηγά είναι το σωστό. Αυτό είναι ο τίτλο. Πολύ όμορφο ήταν. Ιδιαίτερο ένα musical μπορούμε να το πούμε Τι άλλο θα ήταν η ζωή του Μίκη Θοδωράκη Βεβαίω έχει περάσει από διάφορες Πώς να τα περιγράψεις Καταστάσεις έχει ζήσει πράγματα που δεν τα έχει ζήσει κανείς Όλο το προηγούμενο αιώνα Την ιστορία το 25 και μετά Όλο το προηγούμενου αιώνα Και την έχει ζήσει τόσο έντονο όσο δεν την έχει ζήσει κανείς Σε όλες τις φάσεις Πρωταγωνιστή σχεδόν παντού Τα τραγούδια είναι μια άλλη υπόθεση την παράσταση. Χθε ήταν η επίσημη, όπω λέμε, ε, και είχαν, είχε μαζευτεί ό,τι καλύτερο διαθέτει ο τόπο. Από την πολιτική, το, τη μουσική, υπήρχαν όλοι εκεί. Φανταστείτε κάποιον, ήταν εκεί. Συνθέτε, τραγουδιστέ, ηθοποιοί. ήταν ο Τσίπρας ήταν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο Κουτσούμπας από το Κουκουέ. Μάλιστα, επειδή καθόμασταν και σε καλή θέση, προ το τέλο, δεν το έπιασαν οι κάμερα και η φωτογραφική μηχανή, υπήρξε και χειραψία. Τσίπρα Κουτσούμπα, την έπιασε το μάτι μου στο τελείωμα και από ό,τι είδα είχε κάνει τρία βήματα περίπου ο Τσίπρα και ένα ο Κουτσούμπα γιατί ήταν στην πρώτη σειρά, αλλά ξέρετε, μεσολαβούσαν και άλλοι. Μην παίρνετε θάρρο, μια χειραψία. Ήταν τυπική όπω πρέπει να γίνεται σε τέτοιε περιπτώσει γιατί πολλοί ερμηνεύουν, κάνουν ράμουν. Αν και τη συγκεκριμένη νομίζω δεν την είδα κάπου, δεν έχει αποτυπωθεί και από ό,τι είδα δεν ήταν. Οι φωτογράφοι ήταν έξω να πάρουν δηλώσει από του τραγουδιστέ και έχασαν το... το σκηνικό, μάλλον ήταν η πρώτη χειραψία μεταξύ των δύο Ή για τον, η παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία. Θα συνεχιστεί και πώ να μην ήταν ωραία, θα συνεχιστεί νομίζω μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Δεν το ξέρω αυτό, δείτε το εν περιπτώσει. Υπάρχουν ακόμη εισιτήρια, αν και η προπόληση είναι πολύ γερή. Όποιο θέλει και τρει ώρε, χορταστική, έχει και ένα διάλειμμα 20 λεπτό. Πηγαίνετε να απολαύσετε και να δείτε τι ακριβώ συνέβη κάποτε. Πολύ παλιά, όταν οι άνθρωποι και ο Μίξο αλλά και όλοι οι υπόλοιποι αγωνίζονταν για να κατακτήσουν αξιοπρέπεια και αυτά που έπρεπε και πόσο γρήγορα τα χάσαμε όλα αυτά χρειάστηκαν 30-40-50 χρόνια να κερδιθούν με αίμα θυσίες, πείσμα, πάθος καθαρό στόχο στις περισσότερες φορές και με πτεράστιες δυσκολίες και πόσο όλα αυτά μέσα σε δύο χρόνια τα αφήσαμε έτσι να χαθούν γιατί είμαστε πολύ γαλαντόμοι πολύ large ώστε να έχουμε να ξανακυνηγήσουμε και να ξανακατακτήσουμε Όσοι Να κάνω να περγία σε εξετάσεις, είναι γαϊδούρια και συγνώμηση το από τα γαϊδούρια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια <μήλεια> <μήλεια> Ποτέ δεν είπα τους καθηδητές γαϊδούρια. <μήλεια> <μήλεια> η αστυνομία δεν είναι μόνιμος. Η, <μήλεια> η, <αστυνομή, μήλεια> η, <αστυνομή μήλεια> η αστυνομία, η αστυνομία Η αστυνομία <μήλεια> μέσα στο χώρο της συνέλευσης για να επιδοθούν τα φάγμα. Τελείω το καλαμπούρι του χρόνου τελειώνει και το μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Παναγία. Θα ξαναφτιάξουμε τι ερασιακέ σχέσει σε αυτή τη χώρα. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Γύρω το καλαμπούρι, το χρόνο τελειώνει και το μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, το βαθμό γέρο. Θα ξαναφτιάξουμε τι διασχετικέ σχέσει από τη χώρα. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό. Κάντε λίγο υπομονή θα λύξουν τα πράγματα στη Δανία, στη Δανία, που δεν είχαν μνημόνιο, που είναι μια προηγούμενη χώρα, που είναι πρότυπο, ήταν γιατί τώρα έχει γίνει τα Μας Μα στέλνει ο γραμματέας της Κοινότητας Ελλήνων Δανία, κάθε μέρα σχεδόν μήνυμα θα ζήσει και λέει: στην εταιρεία που εργάζομαι, περισσότεροι από του μισού εργαζόμενου είναι νηκιαζόμενοι. Του καλή εταιρεία όποτε έχει ανάγκη, είναι χωρί δικαιώματα, χωρίς επιδόματα και τα ίδια λεφτά και επιδόματα τα παίρνουμε εμείς που κάνουμε την ίδια δουλειά. Αυτό είναι το μέλλον, αυτή είναι η Ευρώπη έτσι όπως έχει εξελιχθεί και κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα και εδώ με μία διαφορά. Εκεί οι μισθοί είναι πάνω από ένα, ενάμιση, δύο χιλιάδες, ο κατώτερος κάπου εκεί. Εδώ είναι 400 με καθοδικές τάσεις, μια δανεία δηλαδή Από την ανάποδη δάνεια, όπω είχε κάνει ένα λάθο κάποτε, την είχε πει έτσι και ο Γιώργο. Αντί για δάνεια, την είχε πει δάνεια. Ένα σχόλιο τώρα για τα όσα συμβαίνουν στο Πασόκ, όπου οι μισοί βρώμικοι κατηγορούν του άλλου μισού βρώμικου για πιο βρώμικου. Τα ξέρετε με τα δάνεια, με την κακοδιαχείριση. Αν είναι δυνατό να κατηγορήσει το Γιώργο για κακοδιαχειριστή. Δεν σου πάει, τέλο πάντων, ο το έκανε, το διέπραξε και αυτό. Το σχόλιο δεν θα το κάνουμε εμεί, θα το κάνει σταμάτη Κραουνάκη και η παρέα του, όπω ακριβώ το έκαναν τη φετινή σεζόν στην Χελώνα εκεί στον Γκάζιο που εμφανιζόντουσαν και αλλιώς τα είδανε τα πράγματα τα βλέπαν τα πράγματα όλο το χειμώνα ωραία η παράσταση και αυτή χάσατε αν δεν την είχατε δει όπου υπάρχει, αν υπάρχει το καλοκαίρι δείτε και αυτό κάνουμε προτάσεις σήμερα όπως είδατε μπάσχε ανεβάσουμε λίγο το επίπεδο ή ό,τι άλλο μπορούμε να ανεβάσουμε Έλα ρε, Αποστολή. Έλα φιλό. Πέντε φορέ έχω πάρει, λοιπόν. Τι πόσε βαριέσαι, Λέει. ορίστε. άφηνα, τα άφηνα, τα δεν βαριώσω. Τι έγινε. Λοιπόν, ακούω το πρωί στο παπαδάκι, γιατί με σπίτι τώρα τραπέζω πολύ δουλειά τα πρωινά. Και έχουν βγει η μάνα και η γυναίκα του αστυνομικού που χτυπήθηκε με το. με 90 σκάγιαλοι. Μια καραμπίνα, τέλο πάντων, πάνω στι κουριέ στη χαλκιδική. Άκου τώρα. Λοιπόν. Νο λε και καφρίλα. Ήταν, ναι, καφρίλα. Ήταν έτσι συντετριμένε, α πούμε. Λοιπόν, αν είχαν αγωνία για το δικό του τον άνθρωπο, και σκέφτομαι το εγώ, πώ η αγωνία θα ζούσε ένα άνθρωπο στην κατοχή, όταν ένα στρατιώτη τη Βέρμαχ, α πούμε, έπεσε νεκρό. Λέω τώρα εγώ ένα. Μα τι συσχετισμοί είναι αυτοί. Λε και οι αστυνομικοί, τα όργανα τη τάξη, είναι οι μα. Ή το πιο σωστό, μάλλον, είναι τι αγωνία έχει προσφέρει ο κάθε αστυνομικό σε άλλε οικογένειε. Αυτό εντάξει. Εγώ λέω αυτό γιατί στίδια τα γη εκτελεί ραφιλ, εκεί πέρα. Έλα Αποστολή Έλα Να σας ρωτώ κάτι Τι Αμαρά ισχύει το Λέμε καμιά μαλακιά για να περνάει η ώρα ε. Ε. Ε. Αν δεν λέμε καμιά και μα... δεν περνάει η ώρα Μέσα στην <laughs> ώρα βασικά μαλακίες <laughs> λέει ε, Σωστό Γιάντος Σωστό Αποστολή μου Γιάντος 65 χρονών Άκουσα τώρα τον Καλαμούκι να λέει για τον Αυγανό Δεν έχει τύχει στο δρόμο μου κανένας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 Ποτέ, ναι, και να τρέπον. Λοιπόν. Καταλή και έχω γενικότερι από πάντα. Θα σα πάω να σα πω μια αποκάλυψή σήμερα για τον άδενε το με Εμεί. Τι θα με πάρει να πει. Πήρε τώρα. Πήρα, ακριβώ. Επάνω κάτι που δεν το ξέρει πολλέ κόσμου. Σχετικά με τον άδειο. Λέω του είχε και μια δυναμία γιτε τώρα. Εντάξει τώρα και συ. Εγώ έχω την κατεμιά να μιλάζουμε το ίδιο πίσω το μαζί του. Απα. Έχω φάει απίστευτικά ζωή στη ζωή μου ε, και στο στρατό και αντιμάνα μου την ίδια. Η μάνα μου μα κουε Και σε παίρνω και σου λένε -Και, ο μάγο, ο γιοριά τη και τέτοια, με δείχνεται και γελά ή φαντά σου. Έκατα και εγώ και σου αντίγελά. Σαν σύζυγος Γεωργιάδη Ότι, ή σαν ναι. μάνα Γεωργιάδη, άδεια τώρα μην τα πάρω, κολόγρια. <laughs> Συγγνώμη που είναι η κοιμάνα σου, ε. θα μπορούσα να πω και χειρότερα. Ναι, έφτασα και το ψάξα ετοιμολογικά. Τι σημαίνει αυτό το επίθετο. Άντε. Αυτό... Αργοσχολία ή πάει σύννεφο, αργό, τι γίνεται. Άνεργο, τι γίνεται. Άργα, έτσι άλλο. Λοιπόν, αυτό το επίθετο άρχισε να χρησιμοποιείται το 300 μετά Χριστόν από μια φωνή ανθρώπων που ζούσαν στη Γεωργία. Άρα, ο Άδωνη, αν ψάξει το παρελθόν του, έχει προγόν στη Γεωργία. Μάλιστα. Ποια ιστορική προσωπικότητα διαμέτρου αντίθετη καταγόταν από τη Γεωργία. Ποια. Ο Πα, πα. <Ρι> Γι' αυτό και αντικομονισμό του άδωνη. Ακριβώ. <Ρι> και ένα μήνυμα παιδιά λόγω τη ημέρα. Μια και να με το συνοζή και όλα αυτά. Ο κόσμο μα είναι ένα μεγάλο μέρο.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 Αυτά τα πάρα πολύ ωραία συμβαίνουν στο δημόσιο λόγο, ο οποίο πάντα είναι σε ένα επίπεδο υψηλό, αντίστοιχο των καταστάσεων που ζούμε. Ε, ο ένα Ανδρουλάκης τον ξέρουμε όλοι, είναι ο μήμη αριστεράς, τη αριστερά, τη σκληρή αριστερά. Και υπάρχει ένα άλλο ανδρουλάκη στο Πασόκ, είναι ο γραμματέα, νέα γενιά. Αριστερό φαντάζομαι και αυτό για να είναι στο Πασόκ. Τι ο άνθρωπο. Ήταν σήμερα το πρωί ο νέο ανδρουλάκη μαζί με την κυρία Μακρύ των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και είχαν εκεί μια σύγκρουση. Είναι λίγο, έτσι, υπάρχει μια οχλοβοή, θα κουραστείτε, αλλά προς το τέλος, δεν κρατάει 32, βγαίνει η είδηση και η άποψη, κυρίως από τον Ανδρουλάκη τον νεότερο. Ξέρετε, σήμερα σήμερα είναι έτσι η κοινωνική κατάσταση. Αύριο θα αλλάξει. Πρέπει να είναι μορφωμένα τα παιδιά. Ευκαιρίες. Οι Έλληνες πρέπει να είναι ναι, ευκαιρίες. Ευκαιρίες. Και εντός τι και εκτό τη Ελλάδα. Δεν ένας να ένας σπουδάζει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Και μόνο για δουλειά στην Ελλάδα. Και επειδή. το λέτε αυτό. κύριε Παπαδάκη, πρακτικά. πειράζει. Με τον κύριο θα μιλήσουμε μια ώρα και ο Έλληνα φορολογούμενο με τα χρήματα θα, θα, των Ελληνικών. Όχι, για να τους έχει ευκαιρίε σε όλη την Ευρώπη. Σε όλη, σε όλη, καμία ντροπή. Δει, καμία σε άνθρωπο, άνθρωπο, ντροπή. Κύριε, κύριε, κύριε, καμία εμπειρία Αν νομίζετε σοβαρά. απαγορεύεται να πάει να Γερμανία κάνουμε αμόρφωτο Να μην έχουμε γιατρού. Να μην δουλεύουν στη Γερμανία. Να μην δουλεύουν στη Γερμανία. Πασό, κύριε, Αυτή είναι η πραγματικότητα κοινωνική. Ωραία. Να τους σπουδάσουμε λοιπόν, αυτό λένε και τσακώνονται. Πώ θα του σπουδάσουμε, το ελληνικό κράτο κτλ. έτσι όπω του σπουδάζει, και μετά δεν έχει δικαίωμα να πάει στη Γερμανία να γίνει γιατρός λέει ο Ανδρουλάκη. Το δικαίωμα το έχει. Τη θέληση δεν ξέρω αν την έχει, γιατί υποτίθεται οι περισσότεροι από αυτού που γεννήθηκαν σε ένα τόπο θέλουν να μείνουν, να δράσουν, να μεγαλουργήσουν, να ζήσουν, να βιώσουν τον τόπο. Για πολλού και διάφορου λόγου, μην το εξηγούμε τώρα. Παρ' αυτά όμω. Του θέλει να πάνε μακριά, το παρουσιάζει ω δικαίωμα. Πάντω όσοι έχουν φύγει μέχρι τώρα δεν το έχουν κάνει από δικαίωμα. Το έχουν κάνει λόγω καταναγκασμού, λόγω συνθήκων που έχει δημιουργήσει το κόμμα το μεγάλο, το πασόκ, και γενικότερα οι καταστάσει που βιώνουμε είναι και νέο άνθρωπο όπω λέει και μακρύ, και παρόλα αυτά σκέφτεται τόσο ανοιχτά, ότι μπορούν να σπουδάσουν εδώ να φεύγουν, να πηγαίνουν αλλού για να βγάλουν τα προστοζίν στην τόσο φιλόξενη χώρα. Γερμανία. Ο Άρι Πιλεόπουλο σπούδασε εδώ και προ χαρά όλων μα έμεινε εδώ. Εάν τα πράγματα επαλθευθούν στον αυτοί οι πρόδοση που σα κάνουν επαναληθευτεί, Δηλαδή, αν το 14 έχουμε θετικό πρόσιμο στην ανάπτυξη τη χώρα. Επαλληθούν τον ανεβεί οι πρόβλησει που μου κάνει επαναληθεστε. Επαλληθευθούν με πάρα πολλά φύ ή επαναληθευθούν. Διαλέγετε και παίρνετε, αλλιώ μπαίνει το ειδικό πρόσιμο στη χώρα όπω είπε ο Άρι Πυλιοπουλο. Έλα, αποστολή. Έλα. Είμαι απογοητευμένο, δε φιλιά. Είμαι απογοητευμένο. Γιατί. γιατί? Λέ, είμαι Ολυμπιακάρα, είμαι τρελόγαβρο. Και... Τι είσαι, τι είσαι. Τώρα το άρα δεν το βάζουμε μετά το Ολυμπιακάρα. Φαντάζομαι δεν είσαι πασχετικό, ποδοσφαιρικό είσαι. Έγινε πασχετικό και... το τελευταίο και... διήμερο από ανάγκη. Το ξέρω. Ναι, ναι. ένα και είχα να σου τραγούδι, είχα ένα τραγούδι. Αυτέ λέγει και μέρα, τα όλα με με βρίσκουν, ξέρω εγώ, έχω αυτέ. το μέλι Ποιο Το έχω. Μυρίζω κόλυβα και αυτές. Ξέρουν, όπου κόλυβα, πάνε. είναι αυτές. Ε, Μάλλον αυτό έχω καταλάβει.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 Σύμπησε ένα απόσπασμα από ένα δίσκο του Χάρι Κλειπ που είχε αναφερθεί στον Εθνάρχη τον Ασυχόρητο που είχε πει συγκεκριμένα το εξή. Ελληνίδα Σάνιδα, εντό τη ηχομένη 20η όλα τα προβλήματά σα θα έχουν λυθεί ή θα τα έχετε ξεχάσει. Μια χαρά, μου Μην χρυσόψαμε όλοι τα φυλάκια. Λε αποστολή. Ελα. Ο κατακαραντιαφέρη τρελαντώνη δεν έχει ιδέα από γυμναστική. Μπέρδεψε την ανάκαμψη με την επίκυψη. Έλα Αποστολή, έλα. έλα ένα μήνυμα για την κίτρινη φυλή. Του έξιδες? Ε, δύο... ε άστο, τώρα φίλε ότι έγινε έγινε. Έτσι. Τι κάσταν την κατηγορία; τι να κάνουν. Άστο, άστο με λίγο σου πω. Λοιπόν, 2, 3 και 4 του Ιούνι έχουμε εκλογέ στο Σάτα. Ποιο Σάτα, παιδί μου. Του δουλειά έχουν οι εκτίμηση με το Σάτακτα. Και έξιδε τώρα, γιατί κίτρινη φίλοι μιλάμε στο κοινότητα. Η εξή την πράσινη φιλική, Κίτρια είναι, δεν τα Ά, ακούσουν άσε, αυτό. Άσαμε να πάει να πω έχουμε και είμαστε με την συνεργασία Α, με, είδες, προδευτική συνεργασία. Και... Προδευτική. Στην ίδια κατηγορία με την προδευτική έχει πάει. Η Ωραία, γιατί είναι ευκαιρία, ευκαιρία να φύγει και ο Λυμπερόπουλο και ο Δήμο που εκφράζονται μέσα από την Δημοκρατία ο Μέν και από το Πασόκο άλλο. Είπε και λυπερόπουλο. Τι εγώ τι λες για την Nike Καλά, μπέρδεψε τα όσο νομίζεις Τα ξαναπάρω, θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Μην με απειλείς εμένα Καλημέρα, φίλε Αποσόλη. Καλημέρα. Ανήκω και εγώ, φίλε μου, Αποσόλη στην ηλικία κοντά στον Άδωνη Γεωργιάδη, με 42. Α, κατάλαβα. Βλαμμένο κι εσεί? Ναι, όχι. Έχε... Βλαμμένο με την έννοια ότι έχετε πάθει βλάβη από την απεργία του 90? Ναι, κοίταξε όμω βλάβη τώρα που έπαθα εγώ, όμω ρε φίλε. Αυτό παίρνει 8.000 ευρώ το μήνα κοντά. Και μένα έπαιρνα 700 άργα και τώρα μου το έχουν πάει. 8.000 ευρώ το μήνα, φίλε, έχει δάνεια. Χρωστάει, δεν παίρνει στην τσέπη. Τι σαλνίστε χρωστάνε ακόμα από το MasterSave. Α, ζουν, είναι να δράμα. Εγώ χρωστάω και του Μιχαλού, α πούμε να είμαι. Ε, σε αυτού χρωστάει η Μιχαλού. Έτσι, μπράβο, αποσταλούν. Το ακούω τώρα και Εγώ δεν έχω υποστεί βλάβη, δηλαδή περισσότεροι από του Άδωνε ή όχι. Εσύ έχεις υποστεί βλάβη από την απεργία του 90, ή έχει υποστεί βλάβη από τον Άδωνη που είχε υποστεί βλάβη στην απεργία του 90. Από τον υποστηρίζει... Άρα εσύ είσαι ευλαμμένο δεύτερο χέρι. Αυτό δεν καταλαβαίνω. μα χειρότερα Μάλλον. από αυτό. Γεια hey, σα.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 Και κλείνοντα μια ανακοίνωση από τη Μαγευτική Λιούπολη εδώ στην Αθήνα και αγωνιστική Λιούπολη ταυτόχρονα, η ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Η ένα από τα πολλά σχήματα που υπάρχουν εκεί δραστήριο. Απευθύνει σήμερα ένα κάλεσμα για συζήτηση για απόφαση και για δράση σχετικά με την απεργία με τι απεργίες των εκπαιδευτικών. Αυτό θα γίνει στο Άλσος Δημήτρη Κητή, 7 μου, μου, το απόγευμα όποιο θέλει πηγαίνει από την περιοχή και τι γύρω περιοχέ. Κάπω έτσι τα είδαμε σήμερα. Ακολουθεί ο λάου, αμέσω με τα γέννηση Παπαδόπου και εμεί τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. Καλησπέρα αποστόλη. Λοιπόν, θέλω να δείξω τη λογική τη κυβέρνηση μαρά με ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Σήμερα κόπτα για τι εξετάσει των παιδιών. Σε δύο χρόνια στου επιτυχόντε μεταξύ αυτών θα ρίχνετε τα κρυγόνα. Θα ρίχνει τα κρυγόνα, θα του έχει άνεργου. Πολλά πράγματα. Σε δύο χρόνια θα είναι φυλλαφέ ακόμη. Οπότε θα παραιναν ακριβώ. Ανέ, άνεργου θα του έχει μετά από δύο χρόνια. Σωστό postooli, Η πολυκατοικία μας έχει επιταχθεί ολόκληρη και θα ήθελα να στείλω. Μου ζείτε καλά, στη Δασκαλούπολη, μετά την Καλλιτεχνούπολη, λέμε και τη Δασκαλούπολη. Εμεί κανείς Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Αν είναι δυνατόν να το ακούσει, θέλω. Σε όλο το ελληνικό λαό. Ότι όλοι μπορεί, μπορεί όλοι μα μπορούμε να του διώξουμε. Πόσο θα κρατήσει αυτό, μια-δύο-τρει μετά μπορούν να γράψουν τα παιδιά πανελίνε. Τα γράψουν. Μας, το όνομα. Αλλάξτε την το Κάντε μάθημα όλη την ημέρα, κάνετε την ύλη των εξετάσεων. Εξασκεφτείτε σε θέματα προηγουμένων ετών. Βάλτε λουκέτα στα σχολεία. Ορίστε. Με προτάσει, λέω πέρνει, με προτάσει. Ναι, καθηγητέ φροντίζουν. Σαν τη δικιά μου δεν είναι, εγώ έχω πει. Δώσε τα θέματα να τελειώνουμε. Ούτε απεργείωσε τίποτα. Αποστολέω και το ξαναλέω. Πι πίλα θα σου κάνω το μυαλό. Πι πίλα. Αποστολέ άφησε με ένα λεπτό μονάχ, χρειάζομαι. Οι καθηγητέ μα λοιπόν αφήνουν. Ας... Για μονόλογο με πείρε, δεν θα σου κάτσει. Α το, χάρηκα που τα πάμε. Αποστολάκι. Γεια σου φίλε. Γεια. Yeah. Να σε ρωτήσω κάτι. Ξέρεις γιατί στο ελληνικό δεν ανεβάζουν σχολεία αναγνωστών. Τι έγινε και εκεί έχει πέσει. Έχει πέσει Α, δεν ξέρω. Ρωτήστε τον Μάνος Νιφλής. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σε ρωτήσω, θυμάσαι ένα διάστημα που είχαν στοχοποιήσει τις ερόδουλες για να κάνουν αβαβά τα μέτρα που περνάγανε. Ο Λοβέρδος. Μπράβο. Εάν κατέβ... όταν ήταν υπουργό ο Πετυχημένος Υγείας ο Λοβέρδος. Α, μπράβο. Εάν κατέβουν και αυτές σε απεργία, σε πορεία, σε τερια, τι θα τις κάνουν και αυτές, θα τις επιτάξουν, θα τις ντύσουν στα χακή. Μπορεί να... να δούμε και τις σε σε μπροστά στο σύνταγμα. Μια τριχη λίγο τη διακρίνω ήτς, στο... στην κράνα. Ε? Δεν πειράζει. Όμω, θα σε καλά. Χαρήκα που τα μου. Και για το Σαμαρέφω να σου πω κάτι. είχε κι άλλο. Ναι, ναι. Ο, ε, όλα, ε, εγώ τα παίρνω στο κρανίο με το... Το... την κυβέρνηση. Η ηρωνία ότι του πείραξε για τον κόσμο, μην οι αιρόδουλες. Τα μέτρα που κάνουν και σκοτώνουν τον κόσμο αυτό δεν του πειράζουν. Είσαι το λίγο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 Εσύ είδε σε χρυσέ δημοσκοπήσεις ήρε από 60 και πάνω. Που να του πάρω διάλους κλαικρίτες. Φαχ μπροστά σε αυτού να χάσαμε και εμεί τη συντάξη μα. Ρε του κερατάδε πασό και νέα δημοκρατία ρε δώσανε. Κοίτα να δίνε. Δηλαδή οι νεοδημοκράτε αυτοί που πιστεύουν ακόμα με τον Ανταρτοπόρο ψηφίζουν και δεν βλέπουν ότι συγκυβερνούν μαζί με του αριστερού. Τι ξεφτύλε δρε Τι κολόγια είναι αυτή. Ναι, Έλα. <Τοίτα> <Τοίτα> Άκουσα χθε ένα ηχητικό με τον Άβολη, λέει, καταστράφηκε η ζωή του για ένα μόριο. Αυτό για ένα μόριο που παθαίνει. Έπαθε βλάβη. Και όποιο παθαίνει βλάβη, τι είναι. Τι είναι. Έχει βλαφθεί, ρε παιδί μου, αυτός. που είναι αυτό που έχει βλαφθεί. Ε. Δεν μου πάει κάτι σήμερα, τώρα. Βλαμμένο. Α, βλαμμένο, ναι. Λοιπόν. Από τη βλάβη, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Όσο για το μόριο, α πούμε, το πλατήρα δεν τάφει για μεγάλα μόρια εμεί. <laughs> για ένα μόριο που καταστράφηκε ζωή του. Θα πολλά.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 Όχι, πάει και μπίνει καφέ εκεί πέρα αυτό Γι' αυτό σας το λέω, είναι πολύ κοντά Περθάει, Με ποιον το με τον Τζακλαγιαγγίλ Τζακλαγιαγγίλ εδώ Με ποιον με τον Τζακλαγιαγγίλ Αυτό δεν τον έχει θάψει ακόμα, τι έγινε Τζακλαγιαγγίλ εδώ Όσοι καθηγητές επιδιώκουν να κάνουν απεργία στις πανελλήνιες εξετάσεις είναι γαϊδούργια και συγγνώμη ζητώ από τα γαϊδούργια που τα συγκρίνω με αυτά τα ρεμάλια Ποτέ δεν είπα τους καθηγητές γαϊδούργια η αστυνομία Δεν είναι τη στιγμή, μόνοι τους Η αστυνομία ήρθε Η, αστυνομή, η, η αστυνομία μέσα στο χώρο της συνέλευσης για να επιδοθούν τα ΦΑΠ Τέλειος το καλαμπούρι, του χρόνο τελειώνει και το μνημόνιο. Σε ευχαριστώ, Βανίγερο. Θα ξαναφτιάξουμε σε ανασιακές σχέσεις αυτή τη χώρα. Mm, πολύ ευχαριστώ αυτό.